Κεφάλαιο νίτα σελίδα 168 Στοιχη 1 ω 10 Πολλαπλασιασμό των Επτά Άρτων στην Έρημον 1. Κατ' εκείνα στα σημαία, ή το πάραν πολλή λαό, και επειδή δεν είχαν την αφάγουν, προσεκάλεσε νοησού του μαθητά του και λέγει αυτού. 2. Συμπαθώ πολύ των λαών, διότι επί τρει ημέρε τώρα μένουν πλησίον μου, και δεν έχουν την αφάγουν. 3. Και αν του διαλύσω και του στείλω στα σπίτια των μυστικού, θα αποκάμουν ει δρόμο. Διότι μερικοί από αυτού έχουν έλθει από μακριά και πρόκειται κατά συνέπεια να πεζοπορήσουν πολύ. 4. Και απεκρίθησαν ει αυτόν, οι μαθητέ. Από πού θα μπορέσει κανεί εδώ στην έρημο να χορτάσει με ψωμιά αυτού που είναι τόσο πολύ. 5. Και του ηρώτα. Πόσα ψωμιά έχετε, αυτοί δε είπων. 7. 6. Και παρήγκρινες το πλήθος του λαού να καθίσουν εις την γη. Και αφού πήραν εις τα σχήρας του τους επτά άρτους, ευχαρίστησε τον πατέρα του, ο οποίο δίδει όλα τα αγαθά και έκοψε τα ψωμιά και έδιδεν εις στους μαθητάς του για να τα παραθέτουν και αυτοί τα έθεσαν εμπρό στο πεινασμένο πλήθος του λαού. 7. Και είχαν και ο λίγα ψαράκια. Και αφού ειβλόγησε και ταύτα είπε να παραθέσουν και αυτά. 8. Έφαγαν δε όλοι και χορτάστησαν και σήκωσαν περισσεύματα από τα κομμάτια επτά μεγάλα κοφίνια 9. Ήσαν δε εκείνοι που έφαγαν περίπου τέσσερε χιλιάδες και αφού έφαγαν τους έστειλαν στα σπίτια των. 10. Και μέσω εμβίκαινε στο πλείον μαζί με τους μαθητάς του και ήλθενε στα μέρη δαλμανουθά που γειτονεύουν προς τη Μαγδαλά.